Ιστέρι podcast, επεισόδιο 17 το ο Καλησπέρα σε όλους, καλό μήνα και χρόνια πολλά σε όσους γιόρταζαν αυτές τις μέρες. Είμαι ο Σπύρος Φλέρμας Μαρούνης κοντά σας για ένα ακόμα επεισόδιο του podcast του νηστεριού. Καλή σας ακρόαση. Όπω είπαμε καλομή, έχει ήδη ξεκινήσει και έβρεση. Έχουμε μπει στον χειμώνα για τα καλά. Οι θερμοκρασίε έχουν πέσει, επιτέλου τα έλεγα. Βροχέ, δεν βλέπω πολλέ, αλλά πάει στο μετά τι περικαγέ του καλοκαιριού, ίσω να είναι και καλύτερο αυτό. Ε, εντάξει, έχουμε ένα μήνα να τα πούμε από τότε που ξανά έκανε εκπομπή. Αρκιά πράγματα και κοινά στο ενδιάμεσο να κάτσουμε, να μιλήσουμε, να πούμε δύο-τρία πράγματα και ωραία, να σχολιάσουμε κάτι τι από αυτά που γίνανε αυτό το μήνα, να περάσουμε έτσι μισή ώρα, 3 τέταρτα καλά. Νομίζω ότι η ρουτίνα δεν ξέρετε μέχρι τώρα. Ε, ναι, σωστά και ό,τι θέλετε να και ό,τι σχόλιο θέλετε να κάνετε επικοινωνία, να στείλετε κάποιο σχόλιο ε, μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μου είτε αφήνοντα κάποιο comment στην σελίδα της εκπομπής nysteripodcast.blogspot.com ή στελοντάς το μέσω email στην διεύθυνση των νηστερι, μάλιστα σήμερα είναι μεγάλη μέρα για μένα γιατί έχω δύο audio comments μετά από πολλά επεισόδια και ως εκ τούτου νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία έτσι για να δώσω μπρο και σε εσά τους υπολοίπους, να στείλετε και καρυπτήσεις, να έχουμε έτσι λίγο την αίσθηση τη παρέας, μια κινητικότητα. <Κι> Υπάρχει και μια εξομολόγηση την οποία πιστεύω ότι πρέπει να κάνω και δημόσια προς εσάς, τους ακροατές αυτού του podcast, αυτή τη εκπομπή. Ε, αρκετές φορές έχουν υπάρξει που πραγματικά θα ήθελα να εκπέμπω έτσι συχνότερα, δηλαδή με μικρότερα μεσοδιαστήματα, να τα λέμε πιο συχνά. Δυστυχώ, διάθεση υπάρχει. Θεματολογία δεν υπάρχει. Χρόνο δεν υπάρχει. Ε, τώρα τελειώνω μία φάση τη ζωή μου, στην οποία είχα πολύ τρέξιμο, πολλέ υποχρεώσει, ε, και ήμουν λίγο πιεσμένο από πλευρά ε, ανέσω χρόνου. Ευτυχώ, μία-μία οι δουλειέ που είχα ανοίξει φαίνεται ότι κλείνουν με αίσιο τρόπο. Οπότε θα κάνω μία απόπειρα στο μέλλον να τα λέμε έτσι λίγο συχνότερα ε, μεταξύ μα, να κουβεντιάζουμε όποιο θέμα θέλετε και να. Έτσι βρισκόμαστε λίγο πιο τακτικά, λίγο πιο συχνά. Βεβαίως θα μου πεις πως δίνεις μια υπόσχεση που δεν ξέρεις αν θα μπορείς να την κρατήσεις. Σύμφωνοι, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να την κρατήσω, αλλά μια προσπάθεια τουλάχιστον θα την κάνω. Ένα θέμα το οποίο έχουμε κουβεντιάσει αρκετές φορές, έτσι, ακρόθυγός και επισταμένος, είναι αυτό τη ελληνική ποντόσφαιρα, τη ελληνική κοινότητα των ελλήνων podcaster, ας πούμε. Αυτό που με χαροποίει ιδιαίτερα είναι ότι τον τελευταίο καιρό βλέπω μια μεγάλη κινητικότητα η οποία ίσως να καταλήξει κάπου και να έχει ένα αποτέλεσμα. Μόλις την προηγούμενη εκπομπή λέγαμε για την προσπάθεια του V-Chip, το V-Chip Pods, ο οποίος μάλιστα μας θυμάκε με τη φωνή του σε αυτό το επεισόδιο μεταξύ άλλων. Ε, βεβαίως εκτός αυτού υπάρχουν και άλλες νέε απόπειρε, όπως το podcast του Θέμου, το Μιλαράκι podcast και κάποια άλλα. Γενικότερα, μου αρέσει να βλέπω κόσμο ο οποίος ενδιαφέρεται να υλοποιεί αυτή του την όρεξη και να την διοχετεύει μέσα σε ένα αρχείο MP3. Ίσως κάποια από αυτά τα podcast να κρατήσουν, να πιάσουν και οι δημιουργοί τους πραγματικά να έχουν την όρεξη να τα συνεχίσουν. Βεβαίως, εντάξει, πάντα υπάρχουν και οι καμένε όχι ότι αυτό λέει κάτι για τους δημιουργούς, τα παιδιά την προσπάθειά τους κάνουνε. Ε, πρέπει όμως να έχεις ένα μέτρο αφοσίωσης ένα μέτρο ενδιαφέροντος για να μπορέσεις να ξεκινήσεις αυτή τη δουλειά και να την συνεχίζεις για κάποιο ικανό χρονικό διάστημα εγώ από τη μεριά μου θα πω απλώς ε, καλή αρχή και καλή επιτυχία στα παιδιά και μακάρι να μας κάνουν παρέα με τις φωνές τους για πολλά πολλά επεισόδια Λοιπόν, στη συνέχεια θα ακούσουμε τα δύο audio comments που έχουμε για αυτή την εκπομπή. Ένα από τον Γιώργο και ένα από τον Βαγγέλη, τον Ντέρεκ και τον Βιτσίπ αντίστοιχα. Πρώτα όμως, επειδή κάποιοι από εσά σε κατηδία επικοινωνία μαζί μου μου κάνατε παράπονα ότι έχω καιρό να βάλω μουσική στο Instary Podcast γι' αυτό το λόγο πριν να ακούσουμε τα audio comments θα βάλουμε πρώτα ένα κομμάτι από το PodSafe Music Network music.potsu.com music, και στη συνέχεια επαναρχόμαστε με τα audio comments. Πάμε! κούσαμε την Carmen Tyler και το Just My Style από το Podsafe Music Network και τώρα η ώρα της κρίσης. Καλημέρα που θα σας λάβω εκείνη την ημέρα εκείνη. λοιπόν δροσερές. Μίχα <coughs> πάει εδώ παραδίπλα στο θεαγείνο δικαρκυνικό για να δορυσω έμα. Και εκεί όπως ήμουν εξαπλωμένος στα Νάσκελα και γέμιζε το σακουλάκι με τη δωρεά μου, σε θυμήθηκα, που έλεγε στο προηγούμενο podcast τέλος πάντων για τις αιμοσφαιρίνες, αιμογλωβίνες, και γενικότερα όλα αυτά τα πολύ σπλάτερ πράγματα και είπα να σου κάνω μια αφιέρωση. Λοιπόν, πάρε χαρτί και μολύβι και γράφε www.blood.gr Εμοδοσία για αρχάριου. Έχει μέσα και... Κάτι πολύ άπαιχτα σκιτσάκια του Λυρί, Λυρί, Λυρί, πώς τον λένε τέλος πάντων που έγραφε μια φορά και έναν καιρό. Ίσως να γράφει ακόμα βέβαια, δεν το ξέρω. Κάτι κόμιξ για το PC Master. Anyway, never mind. www.blood.gr λοιπόν, ο δεν ξέρει ή φοβάται ή ψήνεται να δώσει άμα για πρώτη φορά και δεν ξέρει τι γιατί και πώς, ας κάνει ένα κόπο να τον κοιτάξει, δεν έχει να χάσει απολύτως τίποτα. Λοιπόν, αυτά από εμένα. Καλημέρα και... Καλή βδομάδα. Ναι, καλή βδομάδα υποθέτω, αν και εδώ είναι ακόμα Κυριακή. Τα λέμε. Έτσι, να μας θυμάται ο Ευχαριστώ Ευχαριστώτε, Ρεκ. Να είσαι καλά το σχόλιο σου μείνει πολλά. Λοιπόν, τον ακούσατε. www.bla.gr είναι όντω ένα site το οποίο έτσι με πολύ απλό τρόπο εξηγεί κάποια βασικά πράγματα σχετικά με την αιμοδοσία, τι είναι, γιατί πρέπει να γίνεται, ποιοι έχουν ανάγκη το αίμα που δίνουμε κτλ. Τη διαδικασία κτλ. Να πούμε δύο λογάκια, αν και δεν είναι το κύριο ιατρικό θέμα για σήμερα. Λοιπόν, αιμοδοσία. Ε, ουσιαστικά, τι γίνεται σε κάποιες περιπτώσεις, είτε επειδή κάποιο βρέθηκε σε ένα ατύχημα, είτε επειδή θα κάνει μια πολύ ε, μεγάλη ε, χειρουργική επέμβαση στην οποία θα χάσει πολύ αίμα και θα χρειαστεί αναπλήρωση. Για διάφορους λόγους, λοιπόν, ε, υπάρχει περίπτωση κάποιο ασθενής να χρειαστεί μετάγκηση, να χρειαστεί δηλαδή να του δώσουμε αίμα άλλου ανθρώπου το οποίο να είναι συμβατό με το δικό του. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειε ομάδες αίματος, ρέζου κτλ. Η ουσία είναι ότι κάποιες ομάδες είναι πιο σπάνιες από κάποιες άλλες και κάποιες, ε, κάποιοι τύποι αίματος είναι πιο δισεύρετοι σε σχέση με κάποιους άλλους. Υπάρχουν ε, λοιπόν ε, τράπεζες αίματος οι οποίες ελέγχονται κεντρικά, κρατικά, και οι οποίε διαθέτουν μονάδε αίματος τι οποίε ζητάνε τα νοσοκομεία όταν αυτέ είναι απαραίτητε. Αυτέ οι μονάδε αίματος πρέπει να αναπληρωθούν. Γι' αυτό το λόγο, όταν κάνουμε κάποια επέμβαση, για παράδειγμα σε έναν ασθενή, ζητάμε από του συγγενείς να έρθουν και να δώσουν αίμα, ώστε να μπορέσουν να αναπληρωθούν οι μονάδε οι οποίε χάνονται εντό εισαγωγικών, γιατί τίποτα δεν πάει χαμένο, υπέρ του ασθενού. Το θέμα ποιο είναι, Το θέμα είναι ότι αυτέ οι μονάδε αίματο. Που δίνουν δηλαδή οι του ασθενού, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα. Δηλαδή, αν εγώ χρειάζομαι για κάποιον ε, συγγενή μου ε, αίμα και πρέπει να πάω και να δώσω, το αίμα το οποίο θα δώσω δεν θα μπορεί κατευθείαν να χρησιμοποιηθεί σε κάποιον άλλον ασθενή. Θα πρέπει να πάει στα κεντρικά, να ελεγχθεί, αν είναι όντω καθαρό, ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, μηνών κατά πάσα πιθανότητα, θα μπορέσει και αυτό να μπει στην κυκλοφορία. Αυτέ οι μονάδε αίματο, τι οποίε έχω ανάγκη για τον άνθρωπό όμω, τι έχω ανάγκη άμεσα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν δημιουργείται ένα πρόβλημα. Ποιο πρόβλημα είναι αυτό. Ότι επειδή ακριβώ κάποιε μονάδε έματι είναι πολύ σπάνιε, είναι πολύ δύσκολο να πάρει έγκριση για αυτέ. Και αυτό το κοβεντιάζω από τη μεριά τη δικά μα τον γιατρό. Δηλαδή, έχει τύχει πολλέ φορέ να χρειαζόμαστε αίμα για κάποιον ασθενή, για κάποια επέμβαση, να έχουν έρθει συγενεί, να έχουν δώσει αίμα και να περιμένουμε ακόμα το OK, το οποίο να μην μα δίνεται. Επάρτιώ είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση, είναι α πούμε είδο πολιτεία. Οι μονάδε αίματο και γι' αυτό το λόγο, όσο περισσότερο γίνεται, καλό θα ήταν να πηγαίνουν και να γίνονται μοδότε. Υπάρχουν βεβαίω κάποιε προποθέσει, πρέπει να μην υπάρχουν ορισμένα προβλήματα υγεία. Σε κάποιε περιπτώσει, αν για παράδειγμα κάποιο έχει υποστεί χειρουργική επέμβαση ή τρύπημα αυτιών, βελώνισμό, αν έχει περάσει κάποιε ασθένειε, αν έχει βγει σε ορισμένε περιοχέ του πλανήτη στο εξωτερικό κτλ., υπάρχουν κάποιε προποθέσει που πρέπει να πληρεί ένα μοδότη για να μπορεί να δώσει αίμα. Ε, μπείτε λοιπόν στο www.mbl.gr. Ακούσατε το νέο τι είπε, και διαβάστε, επιμορφωθείτε και κάποια στιγμή στο μέλλον ίσως να κουβεντιάσουμε πιο αναλυτικά για το ζήτημα αιμοδοσία. Λοιπόν, για να ακούσουμε και το δεύτερο σχόλιο, Γεια σου, Σπύρο. Εδώ ο από το v Pods ε, Έτσι, αυτή είναι η πρώτη μου, το πρώτο audio comment, η πρώτη μου προσπάθεια για audio, audio comment από μένα για σένα. Ε, ήθελα από εκεί να σου στείλω, αλλά δεν έβρισκα την ευκαιρία. Τέλο πάντων. Τελεσπάθον... Να τι ευκαιρία. Ε, τώρα αν για τη φωνή μου και τα λοιπά χρησιμοποιώ άλλο μικρόφωνο από αυτό που ξέρεις και έτσι ακούγομαι ακόμα πιο χάλια. Ε, μέχρι να πάρω ένα μικρόφωνο επιτέλους. Λοιπόν, δεν θέλω να πω πολλά. Τρία πραγματάκια. Καταρχήν, να σε ευχαριστήσω για την αναφορά σου για το, στο δικό μου podcast ε, στο τελευταίο σου νηστέρι podcast που έγινε πριν αρκετό καιρό βέβαια. Ε, δεν το έκανα... Όλο αυτό το καιρό, το στο λέω τώρα μέσω του audio comment, ευχαριστώ πολύ Δεύτερον, ε, θα ήθελα να σε παροτρύνω, ε, σου στέλνω και ένα link μαζί με μα, μα αυτό το audio comment Το είπα και στο podcast το δικό μου την Παρασκευή ε, Για ένα ποντικάκι που ανακαλύφθηκε, με ένα πολύ όμορφο γονίδιο, το PAR4 με Το, το οποίο είναι, έχει ουσιαστικά μία ανοσία στον καρκίνο Αν θέλεις και αν προλαβαίνει σε αυτό το podcast ή σε κάποιο από τα επόμενα Κάνε μία αναφορά ε, Μιλάμε για ωραίες, έτσι ανακαλύψεις Λοιπόν τρίτο και τελευταίο με Τα περί ε, μοιραντολίνας και τα λοιπά Τι να πω δεν, ε, Τα λέω πάλι επίσης στο δικό μου podcast Αλλά να συμπληρώσω και εδώ Ότι εντάξει ζήτω οι απεργοσπάστες Τελικά Αυτά λοιπόν για από μένα ε, Καλή ηχογράφηση στο podcast σου και σε, το περιμένω εν αγωνίως. Αυτά. Βαγγελής. Λοιπόν αδερφέ, τρία πράγματα. Πρώτον, άλλαξε μικρόφωνο. Δεύτερον, άλλαξε μικρόφωνο. Τρίτον, μη μου μιλάς για τη Μεραντολίνα. Πέρα από την πλάκα, ευχαριστώ, Βαγγέλη, για το σχόλιο. Ε, για όσου δεν το ξέρουν, ο Βαγγέλης είναι ο Βίτσι από το Βίτσι Πότσ, τα είπαμε και στην ε, περασμένη εκπομπή και νωρίτερα σήμερα. Ε, ένα καινούργιο ελληνικό podcast, το οποίο έχει ήδη φτάσει στο έκτο επεισόδιο και κάθε ένα που βγαίνει είναι ακόμα καλύτερο. Μάλιστα, στο τελευταίο, ο Βαγγέλης ε, είναι παρέα με ένα φίλο του και σπέρνουν τα παιδιά. κάτω τον κόπο και ακούστε τον. Τώρα, τι να πω όσον αφορά την ε, Μυραντολίνα. Ε, εντάξει, νομίζω ή όποια κουβέντα περιτεύει. Τα σχόλιά μου τα έχω γράψει ήδη στο νηστέρι, στο blog, διστάζω να πω κάτι παραπάνω, γιατί ω γνωστόν αυτά μπορούν να παραδημινευτούν και δυστυχώς είπαμε, στην ελληνική blog υπάρχουν πολύ καλοθελητάδες και δήθεν. Δεν θέλω να μπω άλλο στο θέμα. Όσον αφορά τώρα το άλλο που λέ, με τα ανθεκτικά στον καρκίνο ποντίκια, είναι ένα ενδιαφέρον ζήτημα, το είχα διαβάσει και εγώ αυτό το άθρο, ε, το πρόβλημα με τον καρκίνο ποιο είναι. Εντάξει, εσύ τα ξέρει, τα λέω περισσότερο για του ακροατέ που ακούνε. Ε, ο καρκίνο είναι τόσο επιθετική και τόσο ύπουλη ασθένεια, διότι μεταχειρίζεται τους τους μηχανισμούς του ιδίου του μηχανισμού του σώματο για να προκαλέσει τα προβλήματα που προκαλεί. Δηλαδή, ουσιαστικά τι έχουμε. Έχουμε κάποια κύτταρα τα οποία ξεφεύγουν από τον κανονικό του προγραμματισμό και κάνουν του κεφαλιού του. Και χρησιμοποιούν του ιδίου του δικού του μηχανισμού για να κάνουν του κεφαλιού του. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε πρόβλημα με τον καρκίνο. Ένα μικρόβιο είναι ξένο προς τον οργανισμό, μπορούμε να δώσουμε ένα αντιβιωτικό για να το σκοτώσουμε. Ο καρκίνος δεν είναι τόσο εύκολη ιστορία. Το όλο κλειδί λοιπόν στη θεραπεία του καρκίνου, αν υπάρξει αυτή κάποια στιγμή, βρίσκεται σε γενετικό επίπεδο, σε βιολογικό επίπεδο. Είναι κρυμμένο το μυστικό αυτό μέσα στο DNA μας. Λοιπόν αυτά τα ποντίκια για όσους δεν καταλάβανε έχουν ένα συγκεκριμένο γονίδιο το οποίο φαίνεται ότι είναι πολύ αποτελεσματικό στο να σκοτώνει επιλεκτικά συγκεκριμένα καρκινικά κύτταρα μόνο χωρί να πειράζει άλλα. Αν ε, αυτό στην συνέχεια, στη διάρκεια των ετών αποδειχθεί ότι μπορεί να λειτουργήσει και σε άλλες μορφόρες καρκίνου σίγουρα θα είναι μια τεράστια ανακάλυψη όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτής της νόσου και στις αντικαρκινικές θεραπείες που εφαρμόζονται γενικότερα. Ε, τι να πω, αυτά είναι ένα νέο πεδίο, η γενετική ιατρική, η βιολογική ιατρική, η γονιδιακή ιατρική. Ε, το οποίο τώρα έχει αρχίσει και αναπτύσσεται περισσότερο. Στο μέλλον θα δείξει την εφαρμογή τη στην πράξη. Για την ώρα, αυτά που βλέπουμε είναι περισσότερα αποτελέσματα του εργαστηρίου. Θα περάσει πάρα πολύ καιρό μέχρι ότου να βγουν οι κλινικέ μελέτε, στα 2-2, στα 2-3 και όλα αυτά. Και να ξέρουμε ότι έχουμε πλέον ένα αποτέλεσμα πρακτικό στα χέρια μα, που μπορούμε να βάλουμε μέσα στην καθημέρα πράξη τη αντικαρκυνική θεραπεία. Τέλο πάντων θα δούμε. Κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε και μια συζήτηση με θέμα τον καρκίνο γιατί είναι ζήτημα που αφορά πολλούς. Είδανε τα δύο audio comments τα οποία είχαμε για αυτή την εκπομπή. Ευχαριστώ και τον Γιώργο και τον Βαγγέλη για την συνδρομή του. Ε, εννοείται ότι όλοι είσαστε ευπρόσδεκτοι να στείλετε τα δικά σα έτσι. Δεν θέλει ιδιαίτερο κόπο, αρκεί να έχετε ένα μικρόφωνο και οι περισσότεροι υπολογιστέ σήμερα, κυρίω οι φορητοί, έχουν ενσωματωμένα μικρόφωνα. Το μόνο που χρειάζεται από εκεί και πέρα είναι ένα πρόγραμμα επεξεργασία ήχου και πάλι τέτοια υπάρχουν ενσωματωμένα πλέον και στα Windows και στου Mac και στου Linux. Αν είστε ένα τέτοιο, γράψτε ένα-δύο λεπτά τη φωνή σα, τη σκέψη σα. Σώστε το σαν MP3 και στείλτε μου ούτως το email της εκπομπή, το οποίο το παμε ήδη, τον Ιστέρη, papakigmail.com. Λοιπόν, ε, πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι από POTSF Music Network και αμέσως μετά επαναρχόμαστε με το κύριο ιατρικό θέμα της εκπομπή, το οποίο έχει να κάνει με χολυστερόλ και ελπίδια. All right. Just, just, before you just Αυτή ήταν η Love Spirals με το Cod in the Grove, Long Way from Home όπως είπαμε, music.potso.com και το θέμα μας για σήμερα όπως είπα και πριν το μουσικό διάλειμμα θα έχει να κάνει με χολυστερόλη, υπερχολυστερολεμία λιπίδια και όλα αυτά σχετικά είναι ένα special request ξέρω ότι μου ζητήσατε πολύ ιατρικό θέμα για αυτή την εβδομάδα αλλά το χατάξει πρώτο οπότε είμαι υποχρεωμένος να τηρήσω την υπόσχεσή μου μην ανησυχείτε, θα προλάβουμε και θα κουβεντιάσουμε και ό,τι άλλο θέλετε σε επόμενε εκπομπέ, υπάρχει αρκετή θεματολογία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Πριν να μιλήσουμε για την υπερχολυστερολεμία, πρέπει πρώτα να πούμε δύο-τρία πράγματα για τη χολυστερόλη αυτή καθεαυτή. Δηλαδή, τι είναι και γιατί ασχολούμαστε μαζί τη. Λοιπόν, η χολυστερόλη, καταρχά, ε, να πούμε ότι είναι μια στερόλη. Δηλαδή, ένα λιπίδιο, μια χημική ένωση που έχει μια ορισμένη ε, χημική δομή. Και αυτή η χημική δομή τη δίνει κάποιε ιδιότητε. Πρώτα απ' όλα είναι αδιάλλητη στο νερό. Κατά δεύτερον, ε, βρίσκεται στον ανθρώπινο οργανισμό, στα μέλη του ζωικού βασιλείου και σε αρκετά μέλη του φοιτικού βασιλείου. Και οι οργανισμοί που την έχουν την χρειάζονται, δηλαδή και εμείς χρειαζόμαστε την χολυστερόλη μέχρι κάποια λογική ποσότητα βέβαια, ε, για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε πολλές και πολύ σημαντικές ε, λειτουργίες του οργανισμού μας. Ε, ο άνθρωπος τη χολυστερόλη την παίρνει με την τροφή, κυρίως από τις ε, ζωικές τροφές και την συνθέτει και ο ίδιος. Λοιπόν, η χοληστερόλη είναι απαραίτητη σαν ε, χημική ουσία στον ανθρώπινο οργανισμό για πάρα πάρα πολλές και σημαντικές δουλειές. Παράδειγμα, από την ε, χοληστερόλη ε, παράγεται η βιταμίνη D, την οποία χρειαζόμαστε για να απορροφήσουμε ασβέστιο. Από αυτήν παράγονται όλες οι στεροειδείς ορμόνες, ε, ε, αλδοστερόνι, γλυκοκορτικοειδή, κορτιζόλι, τις οποίες ε, παράγει ο οργανισμός μας σε καταστάσει εκτάκτου ανάγκης και στρέ. Ε, χωρίς κορτιζόλι δεν θα μπορούσαμε να αποθηκεύσουμε ορισμένες ε, λιποδιαλυτές, όπως τις λέμε βιταμίνες. Ε, χωρίς κορτιζόλι, ε, συγγνώμη, χωρίς χωριστερόλι, δεν θα μπορούσαμε να κατασκευάσουμε χολικά άλατα, τα οποία είναι το κύριο συστατικό της χολή και την οποία χολή χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να κάνουμε αποτελεσματικά πέψη, χώνευση δηλαδή των τροφών και να απορροφήσουμε τα θρεπτικά συστατικά και εκατοντάδες άλλα πράγματα. Το συμπέρασμα ποιο είναι. Το συμπέρασμα είναι ότι η χοληστερόλη είναι απαραίτητη για την επιβίωσή μα. Χωρί χοληστερόλη δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Και μάλιστα θυμάμαι, παρένθεση, όταν στο Λύκειο κάναμε βιολογία, χρόνια πίσω, ήταν και ερώτηση κρίσεω αυτό, ρώτα για το βιβλίο, ε, αν μπορούσαμε να αφαιρέσουμε όλη τη χοληστερόλη από τον οργανισμό μα. Θα το κάναμε ή όχι. Και γιατί. Η απάντηση, όπω ήδη είπαμε και για του λόγου που είπαμε, είναι Όχι, η είναι απαραίτητη. Όπω είπαμε, η χολυστερόλη είναι αδιάλυτη στο νερό. Και το αίμα μας που είναι το κύριο ε, μέσο για μεταφορά πρώτων υλών έχει σαν βάση το ακριβώς αυτό, το νερό. Τι γίνεται λοιπόν πώς μπορεί να μεταφερθεί η χοληστερόλη μέσα στο αίμα. Η λύση είναι η εξής. Υπάρχουν ορισμένες πρωτεΐνες, οι λεγόμενες λιποπρωτεΐνες, οι οποίες σχηματίζουν κάτι σαν ε, σφαιρικά σωματίδια, κάτι σαν, ε, σαν πακετάκια μέσα στα οποία πακετάρεται υπό μορφή εστέρα η χοληστερόλη. Με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή υπό τη μορφή λιποπροτεεινών, μεταφέρεται η ουσία τη χολυστερόλη ε, από ε, τα κεντρικά όργανα, δηλαδή από το έντερο και το ύπαρ, στην περιφέρεια, στους μη, ε, στα διάφορα άλλα όργανα που χρειάζονται τη χολυστερόλη, και ανάποδα μεταφέρεται από την περιφέρεια στο κέντρο για αποθήκευση. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Ανάλογα με την σύσταση των λιποπρωτεΐνων, ε, έχουμε και διαφορετικού τύπου λιποπροτεεινή. Υπάρχουν δηλαδή οι λιποπροτείνε χαμηλή, πολύ χαμηλή μέσης και υψηλής πυκνότητας. Η κάθε μία από τις κατηγορίες λιποπρωτεϊνών έχουν διαφορετική πυκνότητα σε χολυστερόλι και εκτελούν διαφορετική δουλειά. Για παράδειγμα, ε, θεωρούμε ότι οι HDL, οι high density lipoproteins, οι υψηλή δηλαδή πυκνότητες λιποπρωτείνες, ε, μεταφέρουν την χολυστερόλη από την περιφέρεια, δηλαδή από ε, τα περιφερικά όργανα του σώματος, Προ το κέντρο, προ το ύπαρξο, προ το σηκώτη, όπου θα μπορέσει να επεξεργαστεί, να τροποποιηθεί και να μετασχηματιστεί σε ό,τι άλλη ουσία χρειαζόμαστε. Η LDL, από την άλλη μεριά, Low Density Lipoproteins, χαμηλή πυκνότητας lipoproteins, θεωρεί, θεωρείται ότι κάνουν το αντίθετο, δηλαδή μεταφέρουν τη χολυστερόλη από το κέντρο προ την περιφέρεια. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν έχουμε μια ισορροπία. Η κάθε, η κάθε κατηγορία λιποπroteins εκτελεί μια συγκεκριμένη δουλειά, και με αυτόν τον τρόπο έχουμε έναν κύκλο με τον οποίο ανακυκλώνεται και μεταφέρεται μέσα στο σώμα η χολυστερόλη. Όπω κάποιοι από εσά ήδη θα έχετε καταλάβει, λοιπόν, το πρόβλημα δημιουργείται όταν έχουμε πολύ μεγάλε ποσότητες χολυστερόλη ή όταν οι αναλογίε μεταξύ των ποσοτήτων τη κάθε λιποπροτείνη δεν είναι σωστέ. Σε αυτέ τι περιπτώσει υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό γιατί, σε κάποια σημεία ε, του αγιακού δικτύου του ανθρώπου, του κυκλοφορικού συστήματός μα δηλαδή, για διάφορου λόγου που δεν είναι του παρόντος να του αναφέρουμε, σχηματίζεται μία μικρή αρχική βλάβη. Σε αυτέ τι βλάβε. Μπορεί να έρθει και να αρχίσει να συσσωρεύεται ποσότητα χολυστερόλη, ποσότητες λιποπρωτεϊνών, με την πάραδο του καιρού, των μηνών, των ετών. Σιγά-σιγά, όπω μαζεύεται αυτή η χολυστερόλη, και με κάποιου μηχανισμού, σε εν περιπτώσει, δημιουργείται αυτό που λέμε αθυρωματική πλάκα, το αθύρωμα. Αυτή η νόσος λέγεται αθυρωμάτωση, και είναι κομμάτι τη καρδιακιακή νόσου γενικότερα, του καρδιακιακού συνδρόμου. Τι συμβαίνει λοιπόν, Όσο σχηματίζεται αυτό το αθύρωμα, αυτή η πλάκα από Σιγά σιγά στενεύει ο αυλό, η κοιλότητα του αγίου. Με λίγα λόγια, μικραίνει η διάμετρο του αγγίου και κατ' επέκταση μικραίνει και η ποσότητα του αίματο που μπορεί να περάσει μέσα από αυτό. Το πρόβλημα λοιπόν σε αυτέ τι περιπτώσει είναι ότι έχουμε ε, ένα ξένο σώμα μέσα στα αγγεία μα, το οποίο εμποδίζει το αίμα μα να κάνει τη δουλειά του. Αν τώρα αυτά τα αγγεία είναι κρίσιμα και σημαντικά για τη ζωή του ανθρώπου, όπω είναι για παράδειγμα τα στεφανιαία αγία, τα οποία είναι υπεύθυνα για την αιμάτωση τη καρδιά, όπω είναι οι καροτίδε οι οποίε είναι υπεύθυνε για την αιμάτωση της κεφαλής και άρα και του εγκεφάλου, κτλ. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, καταλαβαίνουμε ότι όταν σχηματίζεται αθήρωμα, όταν σχηματίζεται αυτή η πλάκα, έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Και αυτό δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Το κάθε αθήρωμα, ανά πάσα ώρα και στιγμή, μπορεί να σπάσει. Και όταν σπάσει, τα θράψματα, τα κομμάτια του, φεύγουν προ τα μπροστά σαν έμβολα και μπορούν να πάνε και να κλείσουν, να τα πόσουν κάποιο μικρότερο αγγείο παρακάτω στην κυκλοφορία. Με αποτέλεσμα από εκείνο το σημείο και μετά να μην υπάρχει αιμάτωση και ξεκινάει μια διαδικασία νέκρωση, ισχυμία όπω λέμε. Αυτό λοιπόν είναι ένα βασικό ε, μηχανισμό ο οποίο ευθύνεται για εγκεφαλικά επεισόδια και εμφράγματα. Ξέρω, ακούγονται λίγο μακάβρια όλα αυτά, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, τι γίνεται. Έχουμε στην περίπτωσή μας ε, την αυξημένη χολυστερόλη, η οποία με τον τρόπο της ε, συμβάλλει στη δημιουργία όλων αυτών των προβλημάτων. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν. Καταρχάς, οι λόγοι για τους οποίους κάποιος μπορεί να έχει υπερχολυστερολεμία είναι πάρα πολλοί. Κάποιο ο οποίο δεν κάνει καλή διατροφή μπορεί να ανεβάσει χοληστερόλη σίγουρα. Κάποιο ο οποίο παίρνει ορισμένα φάρμακα ή έχει κάποια άλλη αρρώστια, ε, όπω για παράδειγμα αναφροντικό σύνδρομο, μπορεί να ανεβάσει την χολυστερόλη στο αίμα του, να κάνει υπερχολυστερολεμία ή υπερλυπηδεμία, αντίστοιχα. Ε, Επίση υπάρχει περίπτωση σε κάποιου ασθενεί ε, λόγω κάποιων συνηθειών του, κάπνισμα κτλ. ή λόγω κάποια άλλη ασθενεία, διαβήτη. Και πάλι να ανέβουν τα επίπεδα του χολυστερόλης. Και τέλος υπάρχει και μια κατηγορία, μικρή κατηγορία ασθενών, όπου η υπερχολυστερολεμία είναι κληρονομική, είναι οικογενής όπως λέμε. Δηλαδή λόγω της γενετικής τους κατασκευής αυτοί οι άνθρωποι έχουν από την φύση τους, από τη μάνα τους να το πω έτσι, μεγάλα επίπεδα χολυστερόλης στο αίμα. Όλες οι κατηγορίες που προαναφέραμε έχουν κυρίως να κάνουν με διαταραγμένες ποσότητες χολυστερόλης γενικά. Υπάρχει και μια μικρή κατηγορία ασθενών, οι οποίοι μπορεί να μην έχουν πολύ μεγάλες ποσότητες χολυστερόλης, αλλά... Έχουν κάποια προβλήματα με την κατασκευή των λιποπρωτεϊνών του και πάλι για γενετικού λόγου. Με αποτέλεσμα να μην είναι σωστέ οι αναλογίε μεταξύ των λιποπρωτεϊνών. Και ω εκ τούτου έχουν, για παράδειγμα, μεγαλύτερη ποσότητα LDL από όσο πρέπει και μικρότερη ποσότητα HDL από ό,τι πρέπει. Είπαμε και πιο πριν, η LDL μεταφέρει ε, χολυστερόλη στην περιφέρεια. Η HDL τη μαζεύει. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όταν η LDL είναι μεγαλύτερη από όσο πρέπει και η HDL μικρότερη, το αποτέλεσμα είναι να φεύγει χολυστερόλη προ την περιφέρεια, προ τα αγκία. Και να κάθεται εκεί πέρα και να σχηματίζει αθυρώματα, να σχηματίζει αθυρωματικέ πλάκε. Γι' αυτό το λόγο, μάλιστα, ο κόσμο συνηθίζει και λέει την καλή χολυστερίνη και την κακή χολυστερίνη. Καλή λέει την HDL, που μαζεύει τη χολυστερόλη από την περιφέρεια. Η κακή είναι η LDL, η οποία την διώχνει προ την περιφέρεια. Βεβαίω, αυτό είναι μια πολύ έτσι απλουστευμένη θεώρηση, αλλά για πρακτικού λόγου μα εξυπηρετεί μια χαρά. Άρα λοιπόν, σε αυτέ τι περιπτώσει, τι κάνουμε. Έχουμε κάποιου αρρώστου οι οποίοι έχουν ή διαταραχή των αναλογιών HDL-LDL ή, εν πάση περιπτώσει, έχουν πολύ μεγάλη ποσότητα χοληστερίνης. Και όταν λέμε πολύ μεγάλη, μπορεί να περάσει και τα 300-350. Τα Μιλάμε για μεγάλα νούμερα. Τι κάνουμε λοιπόν σε αυτούς. Το πρώτο και κυριότερο που μπορεί να γίνει και το απλούστερο τώρα απ' όλα είναι να βάλουμε τον άρρωστο σε μια δίαιτα. Δηλαδή... Κομμένα τα τηγανιτά, τα λιπαρά φαγητά σε μικρότερε ποσότητε, λιγότερα γλυκά και ζάχαρη και αυτά, διότι και οι υδατάνθρακε μπορούν να αυξήσουν τα τριγλυκερίδια στο αίμα, το οποίο μεταφράζεται και σε αυξημένη χολυστερόλη. Συνήθω, αν ο ασθενή παρουσίασε αυξημένη χολυστερόλη λόγω των προηγούμενων διατηρητικών του συνηθιών, με μια απλή διατητική αγωγή μπορεί να επανέλθει πολύ καλά. Βεβαίω, τα πράγματα δεν είναι πάντα τόσο ρόδινα, δεν υπάρχει πρόβλημα, έχουμε και άλλε αντιμετωπίσει τι μπορούμε να κάνουμε. Για παράδειγμα, υπάρχουν κάποια φάρμακα τα οποία μπορούμε να δώσουμε. Μπορούμε να δώσουμε ρητίνε οι οποίε δεσμεύουν τα χολικά άλατα, με λίγα λόγια το κύριο συστατικό τη χολή, και με αυτόν τον τρόπο αναγκάζουμε τον οργανισμό να καταναλώσει χολυστερόλια για να παράγει καινούργια χολικά άλατα. Υπάρχει επίση μια κατηγορία φαρμάκων που λέγονται φιβράτε και τα οποία τα δίνουμε σαν επικουρική, σαν βοηθητική θεραπεία σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα. Η κύρια κατηγορία φαρμάκων την οποία δίνουμε αυτή τη στιγμή σε ορισμένες κατηγορίες ασθενών με υπερχολυστερολαιμία είναι οι λεγόμενες στατίνες. Υπάρχουν πολλές τέτοιε στο εμπόριο, συμβαστατίνη, ατροβαστατίνη, δεν θέλω να πω ονόματα εμπορικών ονομασιών, εμ, σκευασμάτων, είναι αρκετά καλά φάρμακα. Από ό,τι φαίνεται έχουν πολύ καλά αποτελέσματα με λίγε παρενέργειε. Ε, το κύριο πρόβλημα που προκαλούν είναι ότι μπορεί να πειράξουν το σηκώτη. Ε, και γι' αυτό το λόγο, όσοι παίρνουν στατίνε, ε, πρέπει να κάνουν κάθε τόσο εξετάσει αίματο και να παρακολουθούν τα υπατικά του ένζημα κτλ. Ε, Βεβαίω, είπαμε ότι υπάρχουν και άλλε διάφορε κατηγορίε φαρμάκων, οι οποίε μπορούν να χορηγηθούν μαζί. Ένα από αυτά είναι η εζετιμίβη, η οποία τώρα πλέον χορηγείται μαζί με στατίνε σε κάποιε πιο βαριέ περιπτώσει. Ε, και φυσικά. Όταν η υπερχολυστερολεμία είναι πολύ βαριά σε πολύ προχωρημένες καταστάσεις, σε ελάχιστου ασθενείς, υπάρχει και η επιλογή της μεταμόσχευσης ύπατος περιπτώσει, Το θέμα είναι ότι συνήθω δεν χρειάζεται να φτάσουμε τόσο μακριά. Τη σήμερα η μέρα, επειδή οι χωριστερό, η μέτρηση των ε, χολυστερολών και των λυπηδίων του αίματο γίνεται σχεδόν σε κάθε εξέταση αίματο, ε, μπορούμε να πιάσουμε μια υπερχολυστερολεμία από πολύ νωρί να την παρακολουθήσουμε από κοντά. Ξέρουμε ποιοι ασθενεί έχουν πρόβλημα υπεχολιστερολεμία λόγω κάποια άλλη σπάτηση που έχουν. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να παρέμβουμε από νωρί και να του γλιτώσουμε από πολλέ κακοτοπίε που θα είχαν στο μέλλον. Στη θάχη, στη στεφανιέα, εγκεφαλικά κτλ. κτλ. Ε, αυτό το οποίο χρειάζεται να κάνει ο πολίτη ο κόσμο είναι μια φορά το χρόνο με την εξέταση αίματο που κάνει να παρακολουθεί και τι χολυστερόλε του. Ε, γενικά είναι καλό η συνολική χολυστερόλη να είναι κάτω από 200. Κάποιε νέε έρευνε λένε και κάτω από 180 καλά-καλά. Ε, Αυτέ οι τιμέ που λέμε είναι σε μιλιγκράμμανα δεκατόλυτρα, να τεσσίλυτρα. Δεκατό ε, ειδικά στους ασθενείς οι οποίοι έχουν και λίγο τσιμπημένες ποσότητες ε, λένε ότι καλό θα έπρεπε να είναι η LDL, οι χαμηλείς πυκνότητες λιποπρωτεΐνες, να βρίσκονται κάτω από 100 ή και κάτω από 80 ή 70 μιλιγκράμμα να δεκατόλιτρο και γενικά μια καλή ένδειξη του ε, ότι είναι σε σωστή αναλογία οι λιποπρωτεΐνες μεταξύ τους, είναι η ολική ε, χολυστερόλη προς τις HDL ε, να έχει λόγο μεγαλύτερο από 5 Εν πάση περιπτώσει, αυτά βεβαίω ο κάθε ασθενή πρέπει να τα έχει υπόψη του να τα παρακολουθεί σε σχέση με τον γιατρό, τον προσωπικό του, που του γράφει τι εξετάσεις και ο οποίο τον παρακολουθεί. Ε, σε γενικέ γραμμές αυτά για την χολυστερόλη. Είπαμε ότι είναι μια ουσία η οποία είναι απαραίτητη, αλλά σε κάποια συγκεκριμένη ποσότητα. Δεν χρειάζονται υπερβολέ και πρέπει πολύ περισσότερο να προσέχουν αυτοί οι οποίοι έχουν διαβήτη, αυτοί οι οποίοι κάνουν καταχρήσει στο φαγητό του, αυτοί οι οποίοι καπνίζουν. Και αυτοί οι οποίοι έχουν ιστορικό ε, υπερχολιστερολεμία στην οικογένειά τους. Γιατί υπάρχει μια πιθανότητα να έχουν και μια προδιάθεση έτσι για να αναπτύξουν και οι ίδιοι υπερχολιστερολεμία. Ε, νομίζω αυτά δεν έχουν από κάτι άλλο. Ε, για οτιδήποτε απορίες και σχολιασμό, εννοείται ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου, το έχω πει τουλάχιστον πέντε φορές μέσα στην εκπομπή. Ε, έχουμε φτάσει στα 35 και 50 λεπτά λεφτά εκπομπής, νομίζω σιγά σιγά είναι η ώρα να κάνουμε απο και αυτό. Εντάξει η εκπομπή σήμερα λίγο πιο υποτονική από ό,τι υπολόγιζα δεν πειράζει είναι και ο καιρός τέτοιος τραβιέται. Ε, νομίζω δεν έχω κάτι άλλο να πω θέλω μόνο να πω το εξής πραγματικά χαίρομαι για αυτή την προσπάθεια για αυτό το podcast. Χαίρομαι για το αποτέλεσμα. Χαίρομαι που έχω όλους εσάς δίπλα μου ε, να με στηρίζετε σε αυτή την προσπάθεια και χαίρομαι που υπάρχει κόσμος εκεί έξω που σας αρέσει αυτό το podcast, που πιστεύετε ότι ο καρπός των κόπων μου αξίζει ε, να ακουστεί και να επικοινωνήσετε μαζί μου και να συνεχίσετε να ακούτε. Και το εκτιμώ ιδιαίτερα αυτό. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σταματήσω και πάλι καλό μήνα, και πάλι χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν από εμένα τον ε, Σπύρο Φλέρμας Μπαρούνη την καληνύχτα μου και τα λέμε υποθέτω την επόμενη φορά. Για χαρά, καληνύχτα